το σύνδροπο του κουκουέ που με τιμά με την παρουσία του, ότι ο Karl Marx δεν καν ο Λάφτος είχε πiquéτι πολύ εφστοκο. Σύψη, βρώμα, δυσοδεια, κοζανόστρα, μα fictitious μεθόδους. Αυτό το είπε ο Karl Marx, όχι ο Velópoulos. Με ακούστη είπε ο Karl Μάρξ. Θα μας πει ο Velópoulos τον Μάρξ. <συντροφος> μα είπε σύντροφο. Πώς το σύνδροφο εκεί του κουκουέ <συντροφος> δεν ξέρω πώς ήταν από κάτω που είχε το κουράγιο να κάθετε να ακούει τον Velópoulos να λέει από πάνω διάφορα και να επικαλεί το Βελόπουλο στον Καρλ Μάρξ. Πού φτάσαμε. Δεν είπε αυτό ο Καρλ Μάρξ, εμεί το βάλαμε. Κάτι άλλο είπε ο Καρλ Μάρξ. Καταρχά ο Μάρξ είχε το κομμουνιστικόν. Ε, δεν ξέρω αν το είχε τότε, είχε βγει. Το κομμουνιστικόν. Ah. Δεν ξέρω, πάνω ναι. του Εκείνη την περίοδο. Το προλεταριακόν διεθνιστικόν. Το προλεταριακόν διεθνιστικόν. κομμουνιστικών μανιφεστικών. Μα, αυτό ναι, είναι το ναι, σωστό. σωστό. Αυτό και τότε. το κεφάλαιον. Αυτό γιατί σου κι αλλιώ. Κεφαλαία Αυτό, αυτό το Έπαιρνε με ένα τέτοιο στο κεφάλι. Oh, Εκεί ναι. σε έφτιανε πονοκέφαλο. Δεν έμενε. Μου αρέσει που κάθονται και ξεπατικών τι είπε ο Μάρξ, τι είπε ο Λένιν, αλλά παίρνουν μια ατάκα απομονωμένη από την εποχή και απομονωμένη από το υπόλοιπο πάνω κάτω κείμενο και την ε, αναμασάνε σαν μυρικαστικά κατσίκε, χωρί να δέχονται όλα τα άλλα που έχει πει ο Μάρξ, για παράδειγμα. Ε, έχει πει 100, διάλεξε το 0,0 ε, Καλά, και εσύ τώρα από τον ε, Βελόπουλο. Πιάνω από ο βελόπλο είναι σαν του χαζοβιόλτε ε, στο ίντερνετ που ανεβάζουν κοέλιο και μπουκάι. Αυτή είναι η πλησιά. Αντίστοιχα, όμω είναι υπόλοιπα. Ο, να ναι. ο Βελόπουλο κάτι αντίστοιχο. Είναι στη Βουλή. Yeah. Δηλαδή αυτό το χαζοόλικο που φάλεγε μπουκάι, τώρα είπε yeah. Μάρξη. Ε, επειδή είναι Μπορεί πολύ να πει λοιπόν, αύριο. Είναι πολύ και δεν έχουμε καμία διάθεση να του αλλάξουμε όλου αυτού, αλλά να, να περιχαρακοθούμε και να πούμε δεν είμαστε με αυτού, γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Ξέρουμε τι είπε Μάρξ, ξέρουμε πώ το είπε, δεν έχει καμιά σχέση με αυτά. γελάμε όταν το λέει ο Βελόπλο. Απλά. Mm. Ωραία και καλά. Yeah, Αγαπημένα, yeah, yeah. γλυκά το λέγεται ο Κιβωρίδης. Αγαπημένοι είμαστε όλοι δεν έχουμε να κάνουμε. Αν ο καθένα τα δικά του και τις απόψει του, αλλά να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και που πατάμε, είναι πολύ βασικό. Αν βάλεις μπιπ στο αγαπημένοι, ξέρεις τι βγαίνει. Ε, τι βγαίνει. Μια λέξη με μπιπ. Ναι, ξέρω, δε, το έχουμε κάνει, κάνει πολλές φορές και ξεκινάει φορές. μεγά. Το έχουμε κάνει πολλές Χωρίς φορές, χρειάζεται τώρα. Συνήθως ξεκινάμε, έτσι με, επειδή είναι και βαριά η ατμόσφαιρα και στο εξωτερικό και στην Αμερική με τον Ελληνοαμερικάνο που φάγανε αστυνομική, θα αναφερθούμε σε λίγο. Και εδώ τα δικά μας, σκάνδαλα, μαγνητοφωνήσεις, κασέτες, καλός κόσμος, υγιής... Oh, right. Ο, <laughs> ο πάτο. <laughs> πραγματικά δηλαδή, πιο Πάτο δεν ο έχει. Ο Πάτος, οι 50 του Πάτου. Ναι, στην Ελλάδα αυτή στην την Ελλάδα, εποχή. Ναι. Ε, να ξεκινήσουμε με κάτι θετικό. Μα, μας το λέει ο το κύριο Ταϊκούρα. Με τον κύριο Μητσοδάκη μιλήσατε σήμερα. Όχι. Υποφε. Άμα πάρει μετά την εκπομπή και πει Χρήστος το Σιρτάρι πόσα λεφτά έχουμε σήμερα. Τι θα το πείτε. 37,5 δισεκατομμύρια τα 7,5 της ευρώ. Χριστόσανε Ανάσταση παιδιά. <συσοκλή> Λεγινε, Λεγινε, Λεγινε, Λεγινε, τα, <συσοκλή> τα ψέματα. Κλεάρχη <συσοκλή> είμαστε πλούσιοι. Έχουμε 37,5 δισεκατομμύρια. Σε ποιο σιρτάρι, παιδί μου, είναι αυτά. <χει> Δεν ξέρω. Κλειδώνεται αυτό το σιρτάρι. <χει> Φαντάμω, πω, το βράδυ. Ας είχαμε αφήσει μισά ανοιχτό το σιρτάρι. Το Όσοι βράδυ πισεύγουν. Πώς είχε καθεί τότε ναι, στο κάτω, Στο ίδιο Υπουργείο. Ε, στο ε, στο Λοιπόν, έτσι είχαμε αφήσει λίγο. Ξεκλείδωσε. <χει> ναι. Πετσικάριζε χάφτε. ρε παιδί μου, πετσικάριζε λίγο το τέχιο Τον τουλαπάκι. Ναι, και τα πήρανε. Πάει, φυσικά. Τα 37 αυτά. Δι... Όχι, δεν τα πήρανε. Φί, είχε μείνει και ένα παράθυρο λίγο ανοιχτό, δεν έπιασε ένα γερμός Τι, εμεί η πλατεία συντάγματο κάτω στις μπογιέ του Μπακουγιάννη, τα πράσινα, τα κόκκινα, τα κίτρινα θα έρθουν. Και δεν δηλαδή, μπορούμε να πάμε με τα μάξια να πιάσουμε. <laughs> <laughs> <laughs> πάμε τα πόδια, <laughs> δεν πειράζει. Με ποδήλα. να πιάζει τα πόδια. Μόρα... Α πετάξουν από το Υπουργείο και ναι, θα σου πω εγώ θα γίνει κάτω. Είδε εδώ ευχάριστα νέε χώρε. Έχει μπακωγιάνει πολλά... όλου, μακριά είναι μπακωγιάννη, δεν φτάνουν τα λεφτά εκεί. Ε... Η αφησίξη, η αεροδρομολιά. Η... Η... Τα ασβεστώματα κάτω στου δρόμου, μέχρι πού έχουν φτάσει. Ε... Στην Πανεπιστημίου ε... στα δύο δεν είναι. Τα δύο δεν είναι. Έχω να κατέβω καιρό στο Σύνταγμα. Στο είναι και στο. Νομίζω κάποια στιγμή θα γίνει και το Σύνταγμα. Στο Ζάπιο, ναι Ναι, θα γίνει και το Σύνταγμα. Οπότε και κάτω από το Σταϊκούρα. Έχουμε λεφτά θέλουν να πω. Λεφτά υπάρχουν. Αυτά είναι τα λεφτά που ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μαξιλάκι. Ναι. Ναι. Γιατί δεν είπε ότι τα μαξιλάρι, τα έχουν σου Αυτή είναι η διαφορά. Ο ένας θα στο μαξιλάρι μαξιλάρι <laughs> Και ο άλλο θα έχει στο σιρτάρι. Δηλαδή, αν φύγει αύριο η Δημοκρατία. να ξύλο. Δεν ναι, δε δε από, από την πείνα. σώσει και από τη σκλαβιά. ποιο <laughs> θα έρθει. Να φύγει. Δράμα. Δράμα. Ποιο είναι και ποιο έρχεται. Ποιο ήτανε. Ποιο δεν ξέρουμε. Απορώ υπάρχει αυτή η χώρα. Και πώ υπάρχει και ο λαό. Έχουμε έναν ανταπεραμένο στόχο αυτό στο να υπάρχουμε. Τα είχε πει ο Καζατζήδη. Ζούμε με την κεκτημένη ταχύτητα του 5ου αιώνα του Περικλέου. Από τότε βεβαίως, ζούμε. Βεβαίως. Αυτό καταναλώνουμε. Αυτό καταναλώνουμε. Ο Σταϊκούρα όμω είπε και ένα άλλο ευχάριστο γεγονότο. Και άλλα λεφτά. Όχι. Στο κάτω ζητά. Ναι, περίπου περίπου. Όχι. Δεν είπε για σιρτάρια, κάτι άλλο. Για το κύριο Μητσοδάκη μιλήσατε σήμερα. Όχι. Άμα πάρει μετά την εκπομπή και πει χρήση στο σιρτάρι, πόσα λεφτά έχουμε σήμερα, τι θα το πείτε. 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Κύριε Υπουργέ, διαβεβαιώνετε τον ελληνικό λαό ότι δεν θα ξαναδεί μνημόνιο τα επόμενα χρόνια. Δεν υφίσατε μνημόνιο. Δεν υφίσατε μνημόνιο και δεν πρόκειται να υπάρξει μνημόνιο. Και όλε οι συλλογικέ αποφάσει που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι σήμερα ναι. δεν περιλαμβάνουν την έννοια του μνημονίου που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Ακριβώ. Αυτό που πίεζαν οι Ευρωπαίοι ή εξέφραζαν κάποιοι στην Αθήνα ότι πάμε σε μνημόνιο, αυτό το αποκλείεται. Σαφή το, το μνημόνιο με την έννοια την οποία γνωρίζαμε δεν υφίσταται. Το ότι θα υπάρχουν από ό,τι φαίνεται προφανώ όροι και προποθέσει για να αντιλήσει πόρου από την Ευρώπη, να εκταμιεύσει πόρου και να αξιοποιήσει πόρου, αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν θα έχουμε μνημόνιο. Όπα, έτσι όπω το ξέραμε. Μισό να εκεί. το κρατήσουμε. Α, θα έχουμε, αλλά μάλλον μάλλο όνομα. Ε, όταν είσαι στην Ευρώπη, όλε οι χώρε κατά μία έννοια σε ένα μνημόνιο είναι. Ωραία. Σε έναν έλεγχο, σε ένα πλαίσιο. Πώ θα το λέμε τώρα. Δεν θα το λέμε μνημόνιο πάντω. Το Τι ήθελα. Θα το μνημόνιο όπω το ξέραμε, όχι, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πώ θα το λέμε, θα βρούμε μια. Υποχρέωση προ του εταίρου μα. Καλά. Όχι. Κάτσε να τελειώσει το καλοκαίρι που είναι άδεια. Συμβατική τα νησιά. υποχρέωση με την Ευρώπη. Ε, ναι, ναι, ε, εντάξει. Κάτσε να τελειώσει, ξαναλέω το καλοκαίρι που τα νησιά είναι άδεια και δεν πάει κανένα. Ωραία, να πάρουν Τούρκια με άδεια. Τι να κάνουμε τώρα. Τα και... δεν τα χρησιμοποιούμε, κύριε Πάρτο. Άχρηστο να. Και... Και θα δούμε μετά αν θα χρειαστεί μνημόνιο και τι θα χρειαστεί Και πόσα ανησυχία θα έχουμε μέχρι τότε <laughs> Είναι και αυτό <laughs> τώρα, Γιατί; <laughs> Άλλο <laughs> τη λέω εγώ Τι γίνεται έτσι. με εσύ Άλλο γιατί... τη εσύ Γιατί κάποιος yeah, no, αυτά που έρχονες. λες εσύ Τα θα... κάνει. κάνει πολιτική ο απέναντι Ακούει ο κάνει Δεν ακούει ελληνοφρένεια Ορίστε Δεν χρειάζεται να ακούσει ελληνοφρένεια Είναι του κτσούλελεκ Μπράβο <laughs> <laughs> Το είχαμε κάνει παλιά. Που τι σημαίνει, Δεν θυμάμαι. Είχαμε ρωτήσει ειδικό στα τουρκικά ναι. να κάνουμε κάτι τρέλερ ή στην Τουρκία. Υπάρχει περίπτωση να σημαίνει 100,3. <laughs> μπορεί μπορεί <laughs> να είναι από την εποχή του Σκάιν. Από την εποχή του Σκάιν. Ναι. Ναι. Αλλά ναι. Ναι. Ναι. δεν θυμάμαι ναι. την εποχή του Real όμω. Ναι, στο ρεαλ είχαμε κάνει κάτι τέτοια Τουρκικά. Okay, άλλο Τέλο άλλο. πάντων, θα φάνη εδώ να κρατήσουμε το θετικό ότι δεν έρχεται μνημόνιο έτσι όπω το ξέραμε. Το λέω στα Ικούρα. Έχουμε και τα 37,5 δι. Τι άλλο θέλουμε. Τι άλλη χώρα έχει 37,5 δι. θέλουμε. Ε. Ήφεση θέλουμε, τι άλλο θέλουμε. Θα έρθει, θα έρθει και η ύφεση. Θα έρθει, όχι, θα έρθει η ύφεση. Α. Μάλλον έχει έρθει. Έχει η ύφεση. έρθει η ύφεση. Απλά κάνουμε την ύφεση. Καλά πάνε οι δείκτε. Βλέπω τώρα που βγήκε το πεντάμινο εξάμεινο τι βγήκε. Γιατί το πρώτο τρίμηνο κάνανε του μάγκε. Το πεντάμινο τα βλέπω περίεργα λίγο. Τα το πλάμα. δεύτερο τρίμηνο είναι σημαντικό το για τον τρίμηνο. τουρισμό γιατί. Ε, αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο και το τρίτο. Εντάξει, για αν κρίνουμε τα νησιά, βλέπει κάτι φωτογραφίε σαντορίνη 8-9 η ώρα το απόγευμα και είναι άδεια. Άδεια, τελείω άδεια. Ποιο η Σαντορίνη που είχε τουρισμό από το Μάιο μέχρι τον Έμβριο. Ναι, καλά, ειδικά η Σαντορίνη. Καλά. Θλιφή, Βέβαια, η Σαντορίνη φόλες. είχε κυρίω ε, Ασιάτε. Ε, γενικότερα. Ποιο τα πήγαινε, Ναι. Και ναι, και έχει, αλλά ο Κινέζο και... πάει σύννεφο στη Σαντορίνη. Ο Κινέζο γιατί έρχονται η Ιταλία, έρχονται οι Σουηδοί, έρχονται οι Ισπανοί. Αυτά λάστιγια. Τώρα, δεν θα υπάρξουν κάποια μέτρα. Πώ βγήκαμε από την καραντίνα και μπήκαν κάποια μέτρα σιγά-σιγά εξομάλυνση. Από το μνημόνιο βγαίνοντα. Κάτι για να συνηθίσουμε Τελειώσαμε χωρίς το μνημόνιο. Το μνημόνιο. Τελειώσαμε, ναι, αλλά έχουμε μάθει 10 χρόνια έτσι. Θα συνε... ξανά Δεν θέλει ένα fade out, ένα σιγά Θα σιγά. Θα το ξανά πιάσεις στον Α. Μην βάλουν τον Τζιόδρα πάλι να ανακοινώνει το μνημόνιο. Επειδή ήταν επιτυχημένη η συνταγή χαρδαλιά Τζιόδρα. Για όλο το θέμα. Δεν τηρήσατε το μνημόνιο, ο χαρδαλιά δίπλα ο κακό. Και ο Τζιόδρα να προειδοποιεί ότι αν δεν τηρήσουμε το μνημόνιο, ότι κινδύνου θα έχουμε, διασπορά στην κοινωνία, στην κοινότητα. Ο χαρδαλιά θα είχε αποφασιστεί πλέον. Δεν τον νοιάζεται να το πουλί έξω πάνω στο τραπέζι. Η ζωή ήταν έτσι κι αλλιώ. Τώρα το βλέπουμε κι αλλιώ. κλειστό το πλάνο. <laughs> ήταν έτσι κι αλλιώ, <laughs> δεν είχε κανένα <κάνει> θέμα. <laughs> στην Αμερική περνάνε πολύ όμορφα. Κ 800. Ένας Ελληνοαμερικανός, 29 χρόνων, στη Νέα Υόρκη μάλιστα, ναι. ε, μιλούσε ελληνικά, μιλούσε ελληνικά και η μητέρα, γιατί είδα μια συνέντευξή της το πρωί, στον Αντένα. Ε, τον χτύπησαν με τέιζερ, με αυτά τα ματσουκάκια που έχουν, έχουν, πολύ ρε... ωραία, που έχουν οι αστυνομικοί. Και που έχουν, ρε, που έχουν ρεύμα. Ναι. Το οποίο ε, με μένα τέτοι, πάνω, μπορεί να σε κινητοποιήσει. Όχι μόνο. Τώρα, ένα σε σκοτώσει, αν έξερε. Ναι, μάλλον δεν ήτανε. Όχι, δεν ήτανε. Δεν το έκανε μια φορά. Δεν έξερε στην πλάτη. Όχι, και δεν το έκανε μια φορά με το τέσσερα. Όχι, όχι, του κάνανε πολύ στην πλάτη και φώναζε πάλι και ο συμπατριώτη μα, Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Πάλι το ίδιο. Και του λέει ο Αυτά τα λένε όλοι. Α, ωραία. Και τον σκότωσαν. Έτσι, α Και τον σκότωσαν. Σήμερα το πρωί λοιπόν, αφού είδαμε το ρεπορτάζ, βγαίνει, δεν θυμάμαι τώρα στο πιο κανάλι, είναι ο Δημήτρη Καμένο, ο πρώην βουλευτή, τον ανέλ, τον θυμάμαστε. Ναι, ν, ν, που είχε στηρίξει και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ε, πολύ καλά. Όλη αυτή είναι. τη μεγάλη επιτυχία. Βγαίνει λοιπόν ο Καμένος και πώς, ρε, παιδί μου, ενώ έχει γίνει στην Αμερική αυτό το συμβάν, το τραγικό για άλλη μια Τι φορά. Τι θέλει να περασπιστεί το όνομά του. Όχι, την Γιατί? αστυνομία της Νέας Υόρκης. Και το όνομά του. Κοιτάξτε, ε, ο σκοπό τη αστυνομία εκείνη τη στιγμή ήταν να τον ακινητοποιήσουν γιατί ήταν οπλισμένο. Ε, δεν χρησιμοποίησαν στιγμή. όπλο, χρησιμοποίησαν το τέιζερ. Mm -hmm. Στο τέιζερ, θα σα τα πει ο κ. Μπαλάσχα ειδικότερο από εμένα, αλλά επειδή yeah. έχω κάνει στην Αμερική γνωρίζω ότι δικαιούνται να χρησιμοποιούν να ακινητοποιήσουν τον οποιοδήποτε, Αλλά όταν ακινητοποιεί κάποιον με τέιζερ, δεν ξέρει τι, τι ασθένεια έχει. Μπορεί να έχει βηματοδότη και να mm -hmm. μείνει στον τόπο. Mm -hmm. Μπορεί να έχει οτιδήποτε άλλο. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν είναι. Βία μεγαλύτερη από την κανονική, φαίνεται να είναι έτσι, φαίνεται να είναι έτσι, αλλά να, δου, να πούμε εδώ ότι οι αστυνομικοί το τελευταίο μήνα στην Αμερική ε, δέχονται πολλέ επιθέσει και είναι ψυχολογικά σε δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αντιδράσω καθένα γιατί δηλαδή δέχονται επιθέσει από παντού. Τι να κάνουν Εντάξει, οι αστυνομικοί. και ολοκληρωμένο τότε. Μα δεν ξέρει αν ήταν βία. Φαίνεται από τα πλάνα, είναι ένα κάτω σκεφτεί. και είναι οχτώ πάνω του. Ναι. Χτυπάνε μετά τέσσερα εκεί. Παπόνοιό πριν πέθανε. Μ, και έτσι να τον δηλώσουμε. Ναι. Άμα θε να υπερασπιστεί και άμα έχει μάθει να υπερασπίζει την αστυνομία, ακόμη και σε δολοφονία. Ε, φρικτή δολοφονία. Ήταν, είναι φανερό, φαίνεται. Καλά, προφανώ. Βρίσκει δικαιολογία. Δεν είναι βία ακριβώ, τι είπε, δεν βρίσκεις, φαίνεται μια βία. Δεν φαίνεται τόσο έντονη. Ναι, ναι όχι. Δεν ξέρουμε αν είναι ψυχολογικά ράγματα. Είναι μια ήρεμη εικόνα, δηλαδή. Τι ναι, ναι, ναι. Τυχαίνει, αυτό. Τυχαίνει. Θα μπορούσε να, να του σκοτώσει και με ένεση, α πούμε, θανασία. Την με... αυτοβία. Ναι, όχι. Αφού δεν είδα μέματα, δεν είδα μεσαγόνια στα πατώματα. Ένα με μονομένο περιστατικό κάθε εβδομάδα έχει η Αμερική. Τώρα έτυχε και σε Ελληνοαμερικανό. Το βλέπουν πάλι εκεί. Με Δεν το ίδιο να σκηνικό κάνει πάλι έλεγετε πόγμα να ντονέψω. Ναι. Και Ιταλοαμερικανός να ήταν τη Ναι, ναι, όχι. Έχει μια ναι, σημασία ναι. γιατί... Θα σου πω γιατί προφανώς αστυνομική βία και έφυγε ένας άνθρωπος τελείω άδικα. Αλλά όταν ακούσει τη μητέρα του σε άψογα ελληνικά να περιγράφει τι ακριβώς έγινε... Ε, το, νιώ, το βιώνεις αλλιώ Από το να ακούς μια ξένη γλώσσα ε, Σε αγγίζει γιατί καταλαβαίνεις κάθε λέξη που λέει Και από το χρώμα της φωνής Και, και από όλα Δεν λέω ότι αν ήταν οτιδήποτε άλλο Και με τον George Φλόιτ που δεν ήταν Έλληνας ε, ε, Κάναμε όλος όλο τον πλανήτη Τα μυαλά των ανθρώπων Και οι ευαισθησίες ταρακουνήθηκαν Όσων τα ναι, φαντάζομαι αρκετών Και από τίδα πάρα πολλού Και όσων δε δεν θεωρούν ότι είναι πεισμένοι αστυνομικοί την... και δεν έχουν επιθέσει Ναι, ναι δεν έχει να κάνει με την εθνότητα προφανώς Αλλά ένας λόγος παραπάνω γιατί τα ακούς κανονικά Α, Ακούς την δική σου γλώσσα Εδώ έχουμε τα δικά μας το... Με τις παρακολουθήσει, Ο Νίκο ο Παπά. Άδικη επίθεση. Τρε, παιδάκι μου, αυτό. Έπεσα αν κάτι δεν περίμενα. Κι εγώ. Δηλαδή, αν κάτι έλεγα, αυτό παιδιά αποκλείεται, ήταν αυτό. Είναι, ο Νίκο, ο παπά να μπλεχτεί σε Δε τέτοια. Δεν Και μπλεκτή. εγώ μπλεκτή. δεν μου πάει. Μήπως είναι είναι τεράστιο εμφυβολία. Η δεξιά. Είναι Η δεξιά. Οι κακέ παρεέ. Το, το τζίπρα εννοεί. <laughs> <laughs> <laughs> στο <laughs> Σύριζα έμπλεξε. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι όλο ο Σύριζα. Μα όμω τώρα πέφτουν να τον κατηγορήσουν. Ναι, δεν είναι όλο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αυτοί που δεν είναι να διαχωρίσουν λίγο τη θέση του γιατί του παίρνει μπάλα κάτω από τον οίκο τον παπά. Ναι, γιατί και όχι μόνο τώρα, του κατέστρεψε και όσων ήταν η κυβέρνηση. Με τα πειράματα, αυτή τη μαγιά, το ότι ξέρουμε τα πάντα και εσεί μπορεί να το βλέπετε άσπρο, αλλά είναι μαύρο. στη λίθοι που το βλέπετε άσπρο. Αυτή ήταν η λογική και η τακτική του, του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια και ο παπά την εφάρμοζε μια χαρά. Και τώρα εδώ έχουμε όλα αυτά εδώ που έχουμε και μα πάει να Καλά, τώρα παίζει πέ, και εσύ την ατζέντα τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτό πρέπει ναι, ναι. να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίω. Αν είναι να παίξω την ατζέντα τη Νέα Δημοκρατία, γιατί να μην είμαι νεοδημοκράτη. Γιατί να, μην... να δηλώνω ότι είμαι κάτι άλλο, ψηφίζω κάτι άλλο, έχω μια άλλη κοσμοθεωρία, αντίληψη, ιδεολογία και να παίζω την ατζέντα άλλου πράγματος από αυτό που δηλώνω ότι είμαι. Γιατί να το κάνω Πρώτον, αυτό. Πρώτον, ποιο είπε ότι δεν είσαι. Βαθιά μέσα δεν ξέρω τι πρέπει Α, βαθιά μέσα μου. Δεύτερον, μπορεί τα συμφέροντά σου να εκεί. Ναι, άμα αυτό σου λέω. Δηλαδή αυτό που είσαι, αυτό που δηλαδή. είσαι να πρημοδοτείται από ό, το να είναι η Νέα δημοκρατία. Για να μην σου, σου φάει λέω. το ακροατήριο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνει τι σου λέω. Αν είμαι, είμαι, δηλώνω ότι είμαι κάτι. Λε. Γιατί να το παίζω εδώ ότι είμαι κάτι άλλο. Γιατί να γίνεται αυτό. Αλφα Θα γιατί έτσι Περισσότερα αν δηλώνω ότι είμαι με τη Νέα Δημοκρατία. Να σου το πω και έτσι αν το καταλάβεις εσύ και όλη oh, αυτοί που λένετε. Γιατί θε να κρατάς και ένα ηθικό πλεονέκτημα τα τη. Έτσι. Με λόγια και με αυτό και με εκείνο. Τι κούραση, αυτό είναι πολύ κουραστικό ε, να το κάνει κάποιο. Είναι, είναι δύσκολο το ο 20 χρόνια το ίδιο ηθικό πλεονέκτημα το διατηρώ έτσι ψεύτικα. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι κάνει, Έχω δει πλάγιων <σχ> τα μάτια μου. <σχ> <σχ> <σχ> αυτό <σχ> μου φέρνει. <σχ> δρόμο. <σχ> <σχ> <σχ> δρόμο. Οκ, κατάλαβα. Θέλω να πω ότι κάθε λογικό που ακούει τη συζήτηση του Παπαγελόπουλο. Καταλαβαίνει ότι αναφέρει τον Παπαγγελόπουλο. Συγγνώμη, αυτό λέει. Ακούσαμε όλη τη αυτό εδώ είναι τραστιχώ. Μιλούσαμε και τα ποσιοποιητικά Όχι, δεν τα και τα, τα κατάλληλα. Χωρί τα ποσιοποιητικά δεν χρειάζεται. Όταν λέει ο άλλο έχει το δικό του μαγαζάκι. Και λίγο πριν και σε όλη τη συνομιλία, ο Μιονή Λέγε τον Παπαγγελόπουλο. Γιατί αυτό ήταν, αυτός ήταν ο στόχο του. Ζήτησε από τον Παπανα να για να γλιτώσει από τα δικαστικά που είχε και ξέραν όλοι που θα πάνε σε τέτοιε περιπτώσει. Γιατί έτσι λειτουργούσε η δικαιοσύνη. Και μάλλον λειτουργεί ή δεν ξέρω εγώ, αλλά γι' αυτό το διάστημα έχουμε την απόδειξη. Φήμες λένε και οι υπάρχουν οπότε όταν λέει για τον Παπαγγελόπουλο εννοεί είτε θέλω, με αποσιοποιητικά τι θα έλεγε μετά στα αποσιοποιητικά αυτά που συμβαίνει είπα δεν πριν για τον Παπαγγελόπουλο είπε. δεν ισχύουν Δεν θέλω να δικάσουμε έναν άνθρωπο και δει έναν αγωνίστη <χι> από την ναι. Κεσαριανή ναι, ναι, δεν ναι, ναι, θέλω ναι, ναι, τώρα τέτοια πράγματα εγώ διαχωρίζω τη θέση μου προσωπικά ναι, ναι. Πριν δούμε, πριν ακούσουμε όλο το ηχητικό, δεν θέλω να. Δεν θα το ακούσει όλο το ηχητικό. Γιατί, Γιατί αυτό Τι θα είναι το γίνει. <laughs> και μόνο ότι κάθεται και μιλάει με αυτό το ύφο και με αυτό το στυλ, Δηλαδή. Θυμάσαι η... ένα ηχητικό φράση... που ήταν που είχε με το Χαϊκάλη σε ένα ξενοδοχείο. Ο παπά ήταν πάλι. Όχι, δεν ήταν ο παπά. Που δεν το μάθαμε ποτέ με το Χαϊκάλη. Ναι, ναι, ναι, ο Χαϊκάλη. Πώ γίνεται αυτά να μην μπορούν να τα μαθαίνουν ποτέ να μην έρχονται. Μα δεν θα έρθουν ποτέ αυτά γιατί αυτά γίνονται για να μην έρχονται παρά μόνο επειδή ο ένα εκβιάζει τον άλλον. Όταν χρειαστεί, το βγάζει απόσπασμα, ολόκληρο κάποιο. Αλλά επειδή δεν το γνώρισαμε χθε τον Νίκο τον Παπά και κομμένο να είναι το ηχητικό που δεν είναι στα βασικά, καταλαβαίνει τι ακριβώ παίζει. Η φράση, α πούμε, που δεν την έχει διαψεύσει ο κύριο Παπά, που του λέει ο άλλο να κάτι με τον Παπαγγελόπουλο και λέει: Θα πω στον Παπαγγελόπουλο να μου φέρει την τύπησα. Εννοεί την Τουλουπάκη, την, την τουλουπάκη. εισαγγελέα διαφθορά. Ναι. Να μου φέρει την τύπησα. Εντάξει. Δηλαδή να την πείλω στην Αργκόρε, παιδί μου, θα λέγανε. Ναι, λέγαμε. και θα τη πω, κοριτσάκι μου, κορίτσι μου, ξέρει που πά να κάνει. Ναι, αυτό τι. Ήθελα να την υιοθετήσει. Πού είναι το κακό. Ο παπά στην εισαγγελέα διαφθορά. Επειδή είχαν αναλάβει μόλις ένα χρόνο πριν και θα έλεγε κανεί ότι είναι πολύ μικρή, όπως πήγε ο Βενιζέλο κάποτε, να κάνουν μια τόσο μεγάλη ατιμία. Όχι πει για τη χώρα βέβαια και ναι. για τη Σερβία. Αλλά πότε πρόλαβαν, δικτυώθηκαν και απέκτησαν αυτή την αλαζονία. Την οποία την είδα ο κόσμο. Δεν αναγνωρίζουμε στον άνθρωπο το ηθικό πλεονέκτημά του. Εγώ προσωπικό Εσύ προσωπικό Το ηθικό πλεονέκτημά συγκεκριμένο... Επειδή ο συγκεκριμένο είναι και αριστερό. Δεν χιλιοστό. μπορούμε να αναγνωρίσουμε το έθνο. Το ηθικό πλεονέκτημα. Και να πούμε εντάξει, αλλά κρατάμε το μικρό καλημέρα, καλάθι. Το γιατί βλέπεις... έχει καθαρό ποινικό και ιδεολογικό μητρό. Με το που τον βλέπει, λε. Ιθικό πλεονέκτημα στο άλλο ημισφαίριο. Εδώ είναι ο Νίκος ο, ηθικό ο Παπάς. Ιθικό πλεονέκτημα όρσε. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Έτσι>, αυτό παίζετε. <φαίνεται. laughs> και όλη του η κυβερνητική θητεία. Τα, όλο αυτό που έγινε με τις άδειες. Πήρε στο λαιμό του και το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είχαν blacks Δεν μπορούσαν να νομίζαν να πει κάτι κάνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ που το κακός ο Παπάς τον πήρε στο λαιμό και του. τώρα τον έχει πάρει. Ο πάλι ο Παπάς. Και τώρα... Ο... Όταν είναι ένα κόμμα που δεν μιλάνε και κάθονται εκεί και φοβούνται και τρέμουνε, προφανώς ένας, δύο, τρεις που κυριαρχούν και κάνουν τον περισσότερο θόρυβο θα πάρουν στο λαιμό τους. Όχι ότι είναι αθώικοι οι άλλοι, mm. αλλά εδώ μιλάμε για κραυγαλέα περίπτωση. Ένα θέμα πολύ σοβαρό των ημερών γιατί αυτό είναι μεν σοβαρό, αλλά δεν μας απαντάει και σε κάτι, δεν μας λύνει και κάτι, μας επιβεβαιώνει και αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που δεν τα πιστεύουν όλα αυτά και λένε παπάς είναι καθαρός και είναι όλος και βορία. Οκ, okay, εντάξει, περαστικά μισές πυρνούλα κάθε βράδυ. Μπορεί να συνέλθει κάποιο. Είναι αυτό που έγινε στη Ρόδο. Το άλλο με σοβαρό θέμα. Λυποθήμησε το παιδάκι, 9 χρονών. Δυστυχώ δεν είναι πρώτη φορά. Όχι, δεν είναι πρώτη Έχει φορά. Έχει ξαναγίνει θύμα και στην Κρήτη και σε άλλε περιοχέ. Έχει ξαναγίνει και πριν λίγο καιρό πάλι επί αυτή τη κυβερνήσεω συζητούσαμε για μια άλλη μια λυποθυμία. ή στον πύργο ή στην πάτρα, αν θυμάμαι καλά. Θα θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργό. Αλλά να ακούσουμε τη μητέρα του παιδιού. Βγήκε χθε το ωμέγα. Δεν είχα τα χρήματα να πάρω στο παιδί αυτό που ζήτησε. Και το παιδί μου λυποθήμησε. Ε, το παιδί, εντάξει, καταλάβει ότι αυτό που συμβαίνει, μου λέει: Μα μένει, να λυποποιήσω για να μα σκεφτούν. Ε, κοιτάξτε, είμαι μια εργαζόμενη μητέρα, όπω είναι πολλέ γυναίκε, διαζευμένη. Ε, με αποτέλεσμα, αυτά τα χρήματα. Δούλευα πέρυσι, έπαινα χίλια ευρώ, 900, χίλια. Και μπορούσα και ζούσα τα παιδιά και μου μια χαρά. Δεν χρειάστηκε ποτέ να, να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Τα έβλεπα στην τηλεόραση και θλιβόμουνα. Και να που έφτασα και εγώ σε αυτή την κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι περνάνε δυσκολίε και έχω ξαναπεράσει δυσκολίε σαν εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία. Αλλά αυτή τη φορά όμω ήταν πάρα πολύ δυνατό όλο αυτό που συνέβη. Σκέφτηκα, θα είναι και άλλε μητέρε σαν και εμένα. Αλλά δεν σκέφτηκα ότι το παιδί μου θα πέσει και ξέρω κάτω. Είναι στη Ρόδο, μπήκαν σε ένα φούρνο να ψωνίσουν κάτι ε, και λυποθήμησε εκεί το παιδί. Ε, η κυρία αυτή θα δούλευε στα ξενοδοχεία τη Ρόδου, αλλά λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί. Θα έπρεπε επίσης η κυρία αυτή να έχει πάρει τα 530 ευρώ αυτό το επίδομα από την πρώτη του μήνα και δεν το έχει πάρει να. Δεν το, ενώ έχει η τάξη η κυβέρνηση θα το δώσει, δεν το έχει δώσει ε, και καταλαβαίνετε σε αυτή την κατάσταση τα 530 είναι περιουσία ε, για, αυτή, προφανώς, τη, για αυτή τη γενικά όταν, χιλιακά, την όταν πήνα, δεν έχουν τα βασικά σαφώς. είναι περιουσία γιατί θα ακούσουμε τώρα αναλυτικά τι παίρνει και πω ζει για να καταλάβετε τι σημαίνει και τι σημαίνει αυτή η καθυστέρηση και οι εύκολε. Ε, τα εύκολα διαγγέλματα υπουργών ελευθεριών και τα λοιπά. τα εντυπωσιακά υπουργών, ναι, ναι, ναι, μου κάνουμε κάτι. Και, και αυτά που έλεγε η βούρτεψη, ότι σαν αυτά που γίνανε στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει πουθενάλλου. Ναι. Βρεθήθηκα στο σωματείο να ρωτήσω ε, πότε θα πάρουμε αυτά τα 533 ευρώ. Δεν τα έχετε και ο πάρει. Ο άνθρωπο μου είπε ότι πρώτη του μήνα θα ανοίξει η πλατφόρμα για να πάρουμε αυτά τα χρήματα. Δεν τα έχετε πάρει αυτά τα χρήματα, Όχι, ακόμα. Όχι. Όχι. Όχι. όχι, πρώτη του μήνα. Και αν θα ενταχτούμε μέσα να πάρω τα 533, διαφορετικά θα πάρω τα 480 που θα δώσει ο ΑΕΔ για τρει μήνες και 168 ευρώ που είναι το Α21 που το περιμένω πώς και πώς. το λέω, λέω, τι έκανα, έφερα στον κόσμο τα παιδιά για να πεινάνε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έφτασα σε αυτό το σημείο το κοριτσάκι να, να μου ζητάει να φάει και να τη λέω κάνει υπομονή να πάρω τα 533 ευρώ. Αυτά λοιπόν από την Ελλάδα του 21ου, 21ου αιώνα έχουν γίνει πολλές φορές και επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τέτοια και επί Νέας Δημοκρατία πάλι πριν κάνα εξάμεινο πότε ήταν ή, πέρσι το καλοκαίρι κάπου εκεί παραπάνω από 6 μήνες δηλαδή έχουν ξανασυμβεί. Μας φαίνεται λίγο παράξενα. Στην Ελλάδα χώρες. βέβαια που θεωρούμε ότι η βία είναι τα τρικάκια που ο Ρουβίκονας και ναι, όχι αυτό. καλά. Ε, αυτά το θεωρούμε είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ναι, ε, σε τι, όλα αυτά, αυτό δι... θεωρείται και ναι, ναι, ναι. διώκεται ο ρουβίκονα για διάφορους λόγους και με κατασκευασμένες ε, ε, ναι. κατηγορίες επειδή πετάει χαρτάκια στα πολιτικά γραφεία. Το τι θεωρούμε έχει να κάνει με το από πού... Και θεωρούμε αυτό από βία, που αλλά που όχι αυτό. Από πού εκπέμπε... mm. εκπέμπεται αυτό, εκπέμπεται πώς πάνω το πάνω. θεωρούμε κοινωνία. Επειδή τα μέσα ενημέρωση. το θεωρούν αυτό βία. Ενώ εδώ... Είναι μια δρακρίβληχτη ιστορία έτσι θα το παρουσιάσουν αν το μεταφέμένο περιεσιο και, και, και διάφοροι ανόητοι δεξίοι ε, Θα πούνε και όλος ότι ενδεχομένω ε, δεν είναι και αληθές Δεν ισχύει και δεν ξέρω εγώ τι και άλλο Δεν ισχύει, είμαστε ναι, στην πέμπουμε το Λοκάτο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι. Εικόνα, και επειδή έχουν γίνει ειδικά αρκετές, έχουν δει το φως της δημοσιότητας ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν και Κυρία, είναι λογικό, δεν μπορεί να βγει τώρα να πει ότι το παιδί μου λιποθύμησε και να βγει στα κανάλια να το κάνω βούκινο, να το μάθει ο κόσμο. Ναι, ναι, δεν είναι εύκολη κατάσταση να τη διαχειριστεί μέσα στο σπίτι, μέσα στον εαυτό σου, μέσα στο μυαλό σου και να βγει και να το πει παραπέρα. Αλλά είναι μια φωνή κραυγή για όλα αυτά που συμβαίνουν και για όλα αυτά που έρχονται. Ναι. Και πόσο παπάντζα και παραμύθια είναι και ο παπά και ο Μιονής και ο Μιτσοτάκη και όλα αυτά όταν α, παιδιά λιποθυμάνε τον 21ο αιώνα, 2020. Και η ανάπτυξη και όλα στην αυτά που Ευρώπη, έρχεται. Όχι στο Μπαγκλαντέ. Ναι. Στην Ευρώπη, σε χώρα τη Ευρώπη. Γιατί παρόμοιε συνθήκε υπάρχουν και σε άλλε Και στο Παρίσι, κάποιε γωνιές του Παρισιού είναι τρισάθλιε. Και στη Ρώμη και στο Βερολίνο και οπουδήποτε. Και μετά μιλάμε πόσο αναπτυσσόμαστε και πώ προχωράει και έρχονται. Και στο τα, αύριο και η ανάπτυξη τα και η Ενωμένη Ευρώπη μα. Και τα ευχάριστα νέα. Βγάλε τη Μιχαηλίδα, θα την παίξουμε τώρα. Πάμε κατευθείαν στο. Κρίμα, γιατί. Πάει, Μιχαήλ. Δεν, δεν πειράζει, πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε δεν, με δεν είναι έτσι κι το ορνή. Θα θυμόμαστε μια παλιά περίπτωση. Το επόμενο μπορεί και να κολλήσει όλα αυτά. Είναι ένα ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Καλοκαιρινό το βρίσκω εγώ. Το split splash, was taking a bath. Με είχε ικανό να βάλω αυτό το τραγούδι. Πήγα να ότι έχει μια θλίψη μέσα το αυτό που ακολουθεί. Α, το super, το σοδούλι, διάφανο που έχει μια έχει μια έχει μια γιατί δεν σου πια το έτσι. Γι αυτό έτσι που Πού να σου μπει το Αρέσει Κούρκουλος, από Παράσταση, Γειτονιά των Αγγέλων, Ιάκωβος Καμπανέλης, 1963, Μ. Ξοδωράκης, Μουσική. Oh, God. Δισκοτέκουε. Δεκαετία 80. 80, δεν είναι αυτό. Σαν σήμερα έφυγε ο Μάικλ Τζάκσον από τη ζωή. 25 Ιουνίου του 2009. Αν έφυγε. Α, Οκ, εντάξει. Εντάξει, Εδώ. Σε παραδέχομαι, <ΣΣ> δεν έχω να πω τίποτα. Εσένα και εκατομμύρια ψεκασμένος Δεν ξέρω, κάπου είναι με τον Έλβη και τον Τζι Μόρισον. Α, που ξέρει κάτι τέτοιο. Θέλω ε, τώρα το πείτε, δεν Θέλω να μιλήσω. Ναι, δε θέλετε, δεν θέλετε. Και όχι στη γειτονιά των Άγγελων. Yes. Πού, εκείνη λένε, η αλήκη και η άλλη. Εκείνη <laughs> η αλήκη. Πού, σε ποια γειτονιά. Αλλού, το σκεφτόμασταν τώρα το πιο ωραίο σύνθημα που έχει βγει Αθλητικό σύνθημα ναι, ναι. Ποδοσφαιρικό Μισή ζωή λευκός Με λάθος, μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή λευκός Μάικλ Τζάκσον Ζεις για πάντα Παουγκτζής <laughs> <Για> αυτό <laughs> το <laughs> Οι Παουγκτζίδες το είχαν βγάλει ναι, ναι, ναι. Απ' τα πιο ωραία συνθήματα Που έχουν βγει ποτέ mm. Στα νιαουρίσματα, ε, αποστολή ε, Μπαρμπαγιάννης. Στα νιαουρίσματα. Ε, λοιπόν, στα υπόλοιπα έχουμε γιατί έχουμε και δικά μας. Εντάξει, τον Μαγκ Τζάκσον, τον κλάψαμε τότε. Είναι βέβαιος, ο Μιχαλάκης θυμόμαστε. Άμα να δεν το σκότωσε ο γιατρός τώρα, δεν ξέρω πολλά λέγονται. Ε, δεν ξύπνησε. Έτσι το είχε ανάψει το κοιμ, Κοιμήθηκε, αυτό είναι θέμα. Ε, είχε, είχε, Κάθε είχε. βράδυ έπαιρνε για να κοιμηθεί. Και, και στα τελευταία του χρόνια η ζωή του ήταν με στα φάρμακα, στι χημίε και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ένα ώρα το, το κοιμαντέρ το Netflix. Ναι. Ε, γιατί ναι είναι, το έχουμε για δει. το τέλο περίπου εκεί. Και την τελευταία συναυλία που ετοίμαζε και δεν έγινε. Ναι. Ε, ε, λίγες το καλοκαίρι του 9. Το καλοκαίρι του 9, Λοιπόν, εδώ στα δικά μα από το Μάικλ Jackson πού σε πάω auto Μάικλ Jackson Jackie κρατάμε no, το Jackie προ... αυτό, ε, αυτό έτυχε τώρα την ναι, αυτούς, ναι, ναι, αυτούς έχουμε κύριε, Αυτούς έχουμε αυτούς του να πούμε παρόμοιο στυλ Νομίζω να είναι ο Michael Μα... Jackson ο Μάικλ ναι, ναι. για τους φτωχού. είναι ο Μάικλ Jackson των φτωχών. το, <φτωχόλ. laughs> <Η> τζάκρι, <laughs> το τώρα δεν έχει σημασία. η δημοκρατία στο Σύριζα και να κουνάει το δάχτυλο στο Σύριζα Περιδίθενε διαφορά, είναι κυρία Λιβανέ. Σαν να κάνει διάληξη ο Σάμα Μπιλάντη για την αξία τη ανθρώπινη ζωή. Ότι εμεί, λέει η Τζάκρη εδώ, Σιριζέα, είμαστε πιο καθαροί από εσά. Σιριζέα είναι τώρα. Ναι. Α. Νομίζω. Τι ώρα είναι. Σιριζέα, δηλαδή. το είναι ΣΥΡΙΖΕΑ ακόμα. Δεν έχει αλλάξει. Α, δεν είναι. Είναι ε, Σιριζέα. Τι Πασόκ. Η Τζάκρη είναι η μοναδική που έχει τα τρία μνημόνια από και ήταν χώρος. σε αντιμνημονιακά κόμματα. Ναι. Όχι, ήταν στο ΠΑΣΟΚ το πρώτο, δεν ψηφίζαμε μνημόνιο με Βεβαίως. τίποτα. Ήταν μετά στο δεύτερο, σε κάτι συγκυβερνήσει, δεν θυμάμαι που ακριβώς ήταν. Και μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ για να μην ψηφίσει μνημόνιο, αλλά ψήφισε και το τρίτο. Κύρισα προστάφερη ζωή. Προστάφερη. Ποιος Βεβαίως. έχει ψηφίσει τα τρία μνημόνια, ο Άδωνης Κιτζάκρη. Ο Άδωνης και κάτι <laughs> και κα, και άλλοι, πολύ βέβαια. Αλλά ο Άδωνο και η Τζάκρη του ενώνει, τους ενώνει κάτι. Γι' αυτό λέω στα βασικά, τα Ελληνόπουλα είναι ενωμένα. Βλέπετε ναι, που τσακώνονται στι τηλεοράσει. Και που μια βασικά, φορά η μία φορά είναι λουμπουτέν και ο άλλο είναι με την κοιλιά, αυτό έτσι. Αυτό δηλαδή που μα κατέστρεψε, τα μνημόνια που μα καταστρέψαν και τα τρία, το του από το άλλο, του ενώνουν. Του ενώνουν. Μπα για σίγουρο, την, καταστροφή, όχι, για την καταστροφή του κόσμου και με πρόφαση ότι μόνο έτσι θα σωθούμε. Και είδαμε πω σωθήκαμε. Αυτά του ενώνουν πραγματικά. Μην έχουμε ψευδεστήσει. Λεβέντη, Βασίλη, θέλετε Όχι. Περίπου. Ξέρει ότι διαλύεται το Πασόκ. Το έχει μάθει. Το Πασόκ. Αφού έφυγε η κοιτζάκρη. Υπάρχει και Πώς Πώ δεν υπάρχει. Αφού είναι το κίνημα. Το κίνημα. Τι πω. Θα πάνε όλοι στη Νέα Δημοκρατία στον ανασχηματισμό τελικά. Η μισή. Ναι. Όπω λέει ο Λεβέντη, θα ακούσουν. Η άλλη μισή που. Τσα. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Και όσοι περισσέψουν. Θα Που. Τσα. Στο Πασόκ τώρα είχαν μείνει κάποιοι καλοί άνθρωποι, κεντρώοι, οι οποίοι τώρα θα φύγουν από το Πασόκ πια. Γιατί το Πασόκ θα προσχωρήσει το μισό στη Νέα Δημοκρατία και το άλλο μισό στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα υπάρχει Πασόκ στο μέλλον. Και αν είναι σοβαρέ οι πιθανότητε εισόδου τη Ένωση Κεντρών στη Βουλή, είναι γιατί αυτό ο κεντρώο λαό που αρνήθηκε να πάει ΣΥΡΙΖΑ, ο λαό του Πασόκ, αυτό ο λαό μόνο στην Ένωση Κεντρών μπορεί να στεγάσει τα οράματά του. Ότι έχει οράματα αυτός α, ο λαός α. και ψάχνει να τα στεγάσει. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει, βλέπει ναι, μπροστά, ναι, ναι, ότι ναι. δεν θα υπάρχει Δεν υπάρχει στο παρόν, θα υπάρχει στο μέλλον. Ναι, όχι, τυπικά εννοεί. Τυπικά υπάρχει, πήρε 8% το κοινάλι ναι, του δεν είναι λίγο, λάθο. Όχι, όχι. Δεν είναι. Ε, δεν είναι. Μια χαρά, δεν κατάλαβα. Πασοκάρα. Ήδε όμω, σαν το λεβέντι να χάμε μυαλό. Δεν το βάζει κάτω ο άνθρωπο. Και λέει δεν ότι δεν το βάζει. Λέει. Λέει. και, λέει. και εγώ, κεντρό... και μετά θάνατο θα μπω στη βουλή κάποια στιγμή. Ε. Εδώ μπήκε όταν δεν το περίμενε. Πού να το περίμενε. Μάιντε. Ε, έκανε χαβαλέ με όλη τη ζωή και ξαφνικά έγινε βουλευτή. Με ομάδα, με δεκάτομα. Του τα πήραν οι άλλοι βέβαια. Ένα και ένα. Πού είναι μεγάλο οικονόμο. Πού είναι μεγάλο οικονόμο. Δεν ξέρω. Πού έχει πάει. Όλοι όταν κάνουν μια θητεία μετά μένουν απ' έξω. Για να έρθουν με άλλο ρόλο. Εγώ βγάλαμε και πρόεδρο Δημοκρατία Γυναίκα. Θα μπορούσε ο Κυριάκος να έχει προτείνει την κυρία Μεγαλό. Και τι φτώνο. θα γίνει με μεγάλο θα επιστρέψει στο Βενιζέλο, α πούμε. Μπορεί, είναι εθνικό κεφάλαιο. Στι κρίσιμε στιγμέ φοβάμαι, Φωνάζομαι Βενιζέλο, μεγάλο Στις Στι δύσκολε Ε, Δεν θα σε να μου. Ε, αυτό ακριβώ. Μιλά. Αυτό ακριβώ. Και έριξε και ένα σύνθημα Βασίλη για όλα αυτά. Για το Μάκλι αυτό. Όχι, επομένω αυτό ο κόσμο. Δεν θέλει να είναι συνένοχος με όλα αυτά τα έσχη της πασοκική Πορείας. Δεν θέλει όμως να πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Μένουμε στο κέντρο. Μένουμε σπίτι, όπως έλεγε ο Τσιόνδρας. Μένουμε σπίτι. Και σπίτι μας είναι η Ένωση κεντρων. Σπίτι κέντρο. μας δεν είναι ο δρόμος και ο τραγούδι μας ο πόνος. Αυτό είναι. Η Ένωση, Α, η Ένωση κεντρών. <laughs> είναι ο πόνος. Και... Α. Αυτό, η Ένωση και μένουμε κέντρο. Νέο σύνθημα, νέα καμπάνια. Πάλι θα τα αρπάξουμε, oh. τα μέσα ενημέρωση. Κάνουμε κέντρο. Καλό. Τι φοράμε εκεί, μάσκε. Θα να δούμε. Σχολαστικά, ό,τι ε, φοράμε. σχολαστικά. Πάντως. Μένουμε κάνουμε... κέντρο, πολύ σχολαστικά. Θα το κάνουμε πάρα πολύ σχολαστικά. Οπότε. Με, α, α σύζημα είναι σύζημα δύσκολο, ξέρω, πιστεύω, ξέρω πιστεύω, αλλά θα, θα μείνουμε. Γιαγιάδε εγγόνια και όλα ναι. τα υπόλοιπα. Κάτσε να διαβάσω ένα mail. Αυτό το που έχουμε προγραμματίσει δεν θα παίξει. Θα πάμε σε διαφήμιση. Αλλάζει ο προγραμματισμό, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Λοιπόν, ο Ιωάννη μα το έχει στείλει, λέω το επίθετο, μου λέει γεια σα. Τώστε λεχτέ προκέστε. Ενώ σα ακούω πολλά χρόνια από την εποχή του Σκάι και μου κρατήσατε συντροφιάσε καλέ και δύσκολε τιμέ, ειδικά στα χρόνια που μου είμαι εξωτερικό. Τώρα φεύγω, σταματάω να σα ακούω. Με συγκινήσατε, δεν το λέει. Με συγκινήσατε με τα ιστορικά αφιερώματα με κάνατε να γελάσουμε τι φάρσει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, σα θέλω το πρώτο μήνυμα. Η αφορμή είναι μια ανοιχτή επιστολή προ τον Υφυπουργό Έρευνα και τεχνολογία κύριο Χρήστο Δήμα, εκ μέρου του δικτυού συμβουλίου του συλλόγου ερευνητριών ερευνητών και εργαζομένων στην έρευνα Ιρακλείου ζητώντας πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συντάξιμα. Έχει γίνει επιστήμονος ο άνθρωπος, αυτός και άλλοι πολλοί και δε, από ό,τι καταλαβαίνω δεν τους αναγνωρίζουν τίποτα. Αυτό είναι και λέει όλοι οι υπουργοί είτε Νουδού ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για ανάπτυξη, για έρευνα και κοινοτομία που θα βοηθήσει στην ελληνική οικονομία, αλλά ο λόγο για τις συνθήκες αυτών που δουλεύουν σε αυτή. Πανηγυρίζουν για τα κίνητρα που δίνουν σε νέους επιστήμονες αλλά εμάς δεν μας φαίνεται και τόσο θελκτική μια θέση εργασίας όπου ενώ απαιτείται μεγάλη εξειδίκευση, πτυχίο και μεταπτυχιακό προσφέρει υποτροφία χωρίς ασφάλεις και χωρίς ένσημα. Υπάρχει μια ανοιχτή επιστολή μου, λέει στο τάδε site ε, δεν χρειάζεται να τη διαβάσουμε όλοι, ε, κάναμε τώρα το σχόλιο επιστήμονες, νέα παιδιά που έχουν... Κουραστεί σε αυτόν τον τόπο, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν κουράζονται αλλά καλπάζουν, που έχουν κουραστεί, που μπορούν να προσφέρουν. Η έρευνα και η τεχνολογία το καταλαβαίνει ο καθένα είναι πολύ σημαντικό τομέα για κάθε αλλιώς, χώρα, που σέβεται για τον εαυτό του. Για πολλού τομεί. Ναι. Και παρόλα αυτά, ενώ ναι, έχουμε τέτοιου και του θέλουν και πίσω να γυρίσουν αυτοί που φύγανε ναι, το brain, brain drain. Brain gain. Ναι, ναι. Ε, τα λόγια είναι πολύ ωραία και τα διαγγέλματα, αλλά εδώ η πράξη. Όταν... Αλλά συνήθω αφορούν συμμετέρου. Mm, και σπάνια. Ναι, ε, ναι. ναι. Τι ναι. Αυτούς ναι. ναι. Αυτούς ναι. Του αφορούνε. Αλλά θα μπορούσε να, και, να αφορά και του υπόλοιπου, αλλά όπω βλέπουμε δεν πολύ γίνεται. <laughs> θα πάμε στι διαφημίσεις. Το επόμενο Χρήστο Μίριδε ρυθμίζει τον ήχο και κάνει τον τροχονόμο. Ό, <laughs> ό,τι έχετε ακούσει από λάθη. <laughs> <laughs> το Χρήστο. <laughs> <laughs> και σε 3. Σάμκο, πριν χαμηλά, τώρα σου ακούω δυνατά. Όχι, δεν είναι. ήταν το νέο μικρόφωνο αυτό, ή θα πιο, ναι. ναι. πιο μπροστά στο μικρόφωνο. Τι το ήθελε το καινούργιο μικρόφωνο, αφού. Βάλε και το παλιό, βάλε τον την ξέρουμε. Ένα μήνυμα το οποίο το ζούσα, όχι κάτι τέτοιο. Αμάντρε, ναι, παιδάκι. Δεν μπήκα μια σε άλλο μήνυμα. Ναι, λέει εδώ ο Μίτσο: Αν ο Τζανακόπουλο με δύο χρόνια στο ΕΓάλαιο κέρδισε τίτλο αριστερού, τότε ο παππού με μία ζωή στην Κεσαριανή ούτε σύνταξη αντιστασιακού. Ε, να το δούμε Ήταν όλο αυτό. Αν είναι δίκαιο, να γίνει πράξη. Αυτό κι αν είναι δίκαιο, αν κάτι δηλαδή είναι δίκαιο και μιλάμε για δίκαια, είναι αυτό ακριβώ που μόλι ακούσαμε. Και κάτι άλλο το σαν σήμερα το 1925. Ναι. Είναι ωραίες πτυχές από την ιστορία αυτού του τόπου που ζούμε εδώ και πολλοί αγαπάνε την αρχαιολατρία και τι έγινε στα προηγούμενα χρόνια αλλά δεν ξέρουμε τίποτα ακριβώς τι έχει γίνει δεν το μαθαίνουμε έτσι κι αλλιώς στο σχολείο αλλά δεν το επεξεργάζεται και κάνει Είχαμε στρατιωτικό πραξικόπημα το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος να, παπούς, ο παππού του σημερινού ανατρέπει την κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου και καθιδρεί η δικτακτορία Χριστός την οποία επιχειρεί να καλύψει με κοινοβουλευτικό μανδύα σχηματίζοντας κυβέρνηση στην οποία παρέχουν την εμπιστοσύνη τους όλα σχεδόν τα αστικά κόμματα δεν είναι ότι έκανε ο ένα πραξικόπημα. Όχι, ήταν ναι, όλοι, όλοι από κοινού. <συσσσοφί> <μας> Ήρθαν <στήριξη. συσσοφί> Αυτό ακριβώ. Ήρθαν όλοι από Το έχει ξαναγίνει αυτό μέχρι και <συσοφί> <το> 40 <συσοφί> είχα γίνει. Είχα συνεργασία <συσοφί> από πάντα. Ναι, αυτό. Να είμαστε ενωμένοι. <συσοφί> ε, <ν' αυμάστε> ενωμένοι βέβαια. Οι Έλληνε θέλουν να είμαστε ενωμένοι. Πάντα ήμασταν αποκλειστικοί σε αυτά. Σε ό,τι είχε να κάνει με την καταδυνάστευση του λαού, ήμασταν πάντα ενωμένοι. Αυτό ακριβώ. Θέλουν αυτά τα κόμματα τα οποία ψηφίζονται και από τον λαό. Και αν κάνουμε μια συνολική αποτίμηση, τι έχουν προσφέρει ακριβώ. Και τα τότε, αλλά και τα τωρινά Αυτό. από το 75 και μετά. Την οπισθοδρόμηση, την καταδινάσταση, ναι. την στασιμότητα. Έχει μια αξία να κάνουμε που και που. Γιατί μόνα του δεν βγαίνουν, ε? δεν έχουμε δικτατορία τώρα. Ψηφίζεται με ένα καλό ονοθευτικό σύστημα. Η δικτατορία ψηφίζεται πια. Ναι. <laughs> Αυτή είναι μια, διαφορά. είναι μια διαφορά. Και σαν σήμερα επίση. Για να δείτε κάτι. Τι τελειώνουμε. Είχαμε, όχι, όχι, τελειώνουμε. Ναι, ναι, ναι, δεν έχουμε πες. χρόνο. Σαν σήμερα τμήματα του 16ου συντάγματο του Ελλά. Μπαίνουν στην Άουσα, απομονώνουν την Γερμανική Φρουρά και παίρνουν από το εργοστάσιο Λαναρά 220 φορτία ύφασμα, ρουχισμό και κουβέρτε για να τα μοιράσουν εκεί που έπρεπε. Λοιπόν, με αυτό σα αποχαιρετούμε, γιατί υπάρχει και ένα ωραίο τραγούδι. Ναι, α και το είπαμε, να πούμε και το θλιβερό ότι είναι να φύγει και η μαρεύα από τον οικομόδο που δημιούργησε. Δεν είπαμε για ύφασματα. Όχι θα φρυνίσουμε άλλη μέρα. Ε, ναι. Μπράβο ναι, ναι, γεια, γεια σα. Μια βραδιά στην Άουσα με αστρόφενια μπήκανε αντάρτες βάλανε φωτιά ε, βάλανε φωτιά ε, βάλανε φωτιά Κάψανε την τραπεζά κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολόγια ε, έβαλαν τα πάντζερ και τα φτώματα κι όλοι οι μπουραντάδες πέσαν φτώματα ε ε ε Τα οχυρά της ναούσας δεν υπάρχουν πια τα με τα οι αντάρτες σε δεν τα έχασε κανένα στα λισότημα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά. Ε, ε, ε όλα τα χωριά. Ε, ε, ε, όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια μπήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά.